Στοίχη 19-31 «Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου» 19. Και για να συνεχίσω τη διδασκαλία περί της καλής χρησιμοποιήσεως του πλούτου σας λέγω και την ακόλουθον παραβολή. Υπήρχε κάποιο άνθρωπος πλούσιος και φόρει βασιλικά ενδύματα. Απ' έξω ενεδίετο μάλινων ρούχων, κόκκινων και πανάκριβων. Από μέσα δε φόρει λευκών χιτών από λιτελή, από λεπτών αιγυπτιακών λινάρι. Και διεσκέδαζες πλούσια συμπόσια κάθε ημέραν, μεγαλοπρεπό. 20. Ή το δε και κάποιος πτωχός που έλεγε το Λάζερος, ο οποίο το πεταγμένο πλησίον τη εξώπορτα του πλουσίου, γεμάτος από πληγά. 21. Και επεθύμη να χορταστεί από τα ψίχουλα που έπιπταν από το τραπέζι του πλουσίου. Αλλά σαν να μην έφτανε η σε αυτή, επειδή το σχεδόν και γυμνό, ήρχονται και οι σχήλοι και έγλειφαν τα Παρόλα δε αυτά, ο Λάζαρος δεν έβγαλε ένα από το στόμα του ούτε την παραμικράν λέξη παραπώνου κατά του πλουσίου ή γογισμόντινα κατά του Θεού. 22. Συνέβη δενα αποθάνει ο πτωχός και να μεταφερθεί ούτω από τους αγγέλους ή τα σαγκάλα του Αβραάμ, για να έβρει ανάπαυσεν εις αυτάς εν μέσω του παραδείσου. Απέθανε δε και ο πλούσιο και ετάφει από του ανθρώπους μεγαλοπρεπώς, χωρίς να φανούν πουθενά άγγελοι αγαθίδι αυτών. 23. Και στον τόπο του Άδου εσήκωσε τα μάτια του ενώ ευασανίζεται και βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρο να είναι στους κόλπους του. 24. Και αυτός που εις την είχε όλα και δεν παρακάλει κανέναν να τον βοηθήσει εφώναξε τώρα και είπε «Πάτερ Αβραάμ, κάνε έλεος σε με, λυπήσου και στείλε τον Λάζαρο να βάψει το άκρο του δακτύλου μου στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου» διότι τυρανούμε και πονώ μέσα σε αυτήν τη φλόγα. 25. Είπε δε ο Αβραάμ, παιδί μου, ενθυμίσου ότι εσύ έλαβες με το παραπάνω τα χαθά σου όταν έζης στην γη. Και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά της δυστυχίας και της ασθενίας. Τώρα όμως εδώ ο Λάζαρος παρηγορείται δι' αυτά που συνεχώς άλλοτε υπέφερε. Συνδεπονείς και βασανίζεσαι χωρίς διακοπήν. «Όπως αδιάκοπο και συνεχής ήτοκι επί της γης ευτυχία σου». 26. «Και εκτός από όλα αυτά που σου είπα, έχει επιπλέον στηριχθεί μεγάλο βάραθρον μεταξύ μας, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν απ' εδώ προς εσάς να μην μπορούν να διαβούν, ούτε αυτοί που είναι απ' εκεί να μπορούν να διαπεράσουν προς εμάς». 27. «Είπε δε ο πλούσιο αφού μετά θάνατον δεν υπάρχει πλέον ελπής δια πάντα μη μετανοήσαντα κατά την επηγής ζωή του σε παρακαλώ λοιπόν πάτερ να στείλεις τον Λάζαρον στο σπίτι του πατέρα μου 28 διότι έχω πέντε αδελφούς το να του βεβαιώσει ω αυτόπτης μάρτης περί αυτών που συμβαίνουν εδώ για να μην έλθουν και αυτοί στον τόπον αυτών της τιμωρίας και των βασάνων που ευρίσκομαι εγώ 29 λέγεις αυτόν ο Αβράμ. Έχουν τον Μωησύ και του προφήτας που του βεβαιώνουν για αυτά. Α ακούσουν εκείνου. 30. Εκείνο δε είπαν. Όχι, πάτε Αβραάμ, δεν θα υπακούσουν ει τον Μωυσίν και του προφίτα. Εάν όμω κανένα από του πεθαμένου ανθρώπου υπάγει σε αυτού θα μετανοήσουν. 31. Ήπεν όμω σε αυτόν ο Αβραάμ, εάν δεν έχουν την καλή διάθεση να υπακούσουν ει τον Μωυσίν και του προφίτα, δεν θα πιστούν και αν ακόμη αναστηθεί κάποιο εκ νεκρών διότι όταν η πρώτη των εντύπωση εκ της Αναστάσεως Τάφτης παρέλθει, θα επανέλθουν πάλι στην προτέρα των σκληρότητα.